Υπήσαμε ότι εκτός από την αριστερά του διαρκούς απολογισμού των αιτιών τη υπάρχει και η αριστερά που δεν διστάζει να σηκώσει του ώμους της τις απειταγές της πιο σκληρής και ανελαίτης λιτότητας. Είμαστε επίση εμείς αυτοί που δώσαμε τη δυνατότητα μια νεοφιλελεύθερης πολιτικής που θέλει την ανάπτυξη πάνω στα συντρίμια της κοινωνίας και της εργασίας. Νομίζω για άλλη μια φορά και από το βήμα του συνεδρίου είπε αλήθειες, πολύ συγκεκριμένες. Όντως υπάρχει αριστερά που ξέρουμε, αλλά υπάρχει και αυτή η αριστερά που πάνω στα συντρίμια της κοινωνίας με νεοφιλελεύθερες πολιτικές προσπαθεί να εξοντώσει τον Λαό τα έχει πει μια χαρά, τα είπε μια χαρά. Οπότε δεν μπορούμε παρά να τα αναδείξουμε, να τα ακούσουμε. Και είναι μόνο η πρώτη μέρα του συνεδρίου, γιατί ακολουθούν και άλλε. Στέλνει ένα φίλο στο Twitter, θα σα το διαβάσω γιατί κολλάει. Στοιχμέ από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πάνω σκαμένο ξεκινάει το λόγο του με το συντρόφισε και σύντροφοι και το χειροκροτούν από κάτω. Ο φω τη κουβέλη γίνεται δεκτό μεταβαλίων και κλάδων. Ο Στέφανο Τζουμάκα και η κυρία Ξενογειανακοπούλου. Παραβρίσκονται ω παρατηρητέ και συναντούν την κυρία Τζάκρη, που είναι σύνεδρο. Οι σύνεδροι περνάνε εξονυχιστικό αστυνομικό έλεγχο και σκανάρονται για λόγους ασφαλείας και μόλι μπαίνουν μέσα, φωνάζουν συνθήματα όπω. Ούτε σε ξερονίσει ή ούτε σε φιλιακέ, ποτέ του δεν λύγησαν οι κομμουνιστέ. Ο πρόεδρο Τσίπρα, στο λόγο του, ισχυρίστηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εφάρμοσε όλα όσα έταξε. Και καταλήγει ο Κροατή. Αναμένω. Στο Twitter, όλα αυτά. Λέει ο Κροατή. Αναμένω όπου να είναι εξώδικη διαμαρτυρία της Ένωσης Ελλήνων Σουρεαλιστών κατά ΣΥΡΙΖΑ για αθέμητο ανταγωνισμό. Όντως ισχύουν αυτά και άλλα τόσα ε, και ήταν μόνο η πρώτη μέρα, ξαναλέω. Το αστείο ήταν αυτό, ότι οι του ΣΥΡΙΖΑ φώναζαν αυτό το σύνθημα αφού πέρασαν τους εξονυχιστικούς ελέγχους, αστυνόμοι, ασφαλίτες ανάμεσά τους για να προσέχουν η τύχη και γίνει κάτι τρομοκρατικό. Φώναζαν το γνωστό σύνθημα ούτε σε ξερονήσει ούτε σε φυλακέ, ποτέ του δηλήγησαν οι κομμουνιστές. Την ίδια ώρα που από πάνω ο Βούτσης, ο πρόεδρος τη Βουλή, έκανε ένα τεστ στον ήχο και όλο αυτό το σουρεάλ είναι πολύ ωραίο. Ούτε σε ούτε σε φυλαντές, ποτέ τους οι ναι, τώρα ακούγεται. Ευχαριστώ. Ναι, τώρα ακούγεται σύντροφοι σύντροφοι, καλησπέρα. καλησπέρα έκανε το τεστ την ώρα που φώναζαν οι άλλοι το κομβικό αυτό σύνθημα Τι δουλειά έχει αυτό το σύνθημα Μέσα σε αυτή την αίθουσα, οι περισσότεροι υπουργοί που ήταν μέσα σε αυτή την αίθουσα Υπογράφουν νεοφιλελεύθερες, ακραίες νεοφιλελεύθερες Οδηγίε, υπουργικέ αποφάσει, νόμου, μνημόνια. Είναι ένα θέμα που όντω στο σουρεαλισμό του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει κάποια στιγμή κάποιο να απαντήσει, αλλά δεν νομίζω η ιστορία αν έχει κέφια σε μερικά χρόνια. Αφού μα καλησπέρισε ο Βούτση και έκανε το τσεκ την ώρα που άλλοι φώναζαν αυτό το κομβικό σύνθημα, μετά άρχισε την ποιήση. Συντρόφου, και σύντροφοι, καλησπέρα. Να είστε καλά. Σήμερα αρχίζει το δεύτερο συνέδριο του κόμματό μα. Μια πολύ ωραία φθινοπορεινή μέρα. Έχουμε περάσει πολλούς χειμώνες και θα συζητήσουμε και θα αποφασίσουμε για την άνοιξη της χώρας μας, του λαού μας και της αριστεράς. Τα κρυσφύγετα της οπτασίας μας βρήκε η πνοή του χθες που πατινάριζε στον πάγο σα αδιαφορίας και πήρε τα μαλλιά μας και τα έκανε θερινή κατασκήνωση. μια πολύ ωραία φιλοπορημένη μέρα. Έρε τη ρίχνει έξω. Ποιος θα την πληρώσει πάλι πάει Και θα συζητήσουμε και θα αποφασίσουμε για την άνοιξη της χώρας μας. Στον Ευβλάδη Παπατίνγκο. Τον ευλαβή Παπαφίνγκο, λέει ο, ο σύντροφος απαντώντας Σύντροφο Ηλιόπουλο, απαντώντα στον σύντροφο Βούτσιν. Όσοι μένετε παλαιό και νέο φάλιρο, μην επιχειρήσετε να πάρετε ψωμί σήμερα από φούρνο ή κουλουράκι ή κάτι άλλο. Γκρεμίστηκαν όλοι οι φούρνοι όλα αυτά που ακουγόντουσαν χθε στο ΤΑΕΚ ΒΟΝΤΟ. Ο Παναγιώτη Ρήγα, γραμματέα του κόμματο, πριν ανέβει ο πρόεδρο του κόμματο, έβγαλε λόγο και είπε: Φίλε και φίλοι, σα καλωσορίζω στο δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Όπω λέει και ο Φιντέλ Κάστρο. Πεδίο δράση μας είναι όλος ο κόσμος Όπως λέει και ο Φιντέλ Κάστρο Όπως λέει και ο Φιντέλ Κάστρο Πεδίο δράσης μας είναι όλος ο κόσμος oh, oh, oh. Όπω το λέει ο Κάστρο, και αφού το λέει ο Κάστρο, να το εφαρμόσουμε πεδίο δράση όλο ο κόσμο. Καταλάβατε τι σημαίνει αυτό, δεν εννοεί τον πλανήτη. Εννοεί όλο τον κόσμο τη Ελλάδα, τον κόσμο τη εργασία κυρίω, ο οποίο βάλεται και από του προηγούμενου με μεγάλη επιτυχία και από τούτου εδώ με την ίδια επιτυχία. Την ίδια μεγάλη επιτυχία. Όμω δεν το διατύπωσε καλά ο Παναγιώτης Ρήγα, γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι τώρα δεν ξέρουμε ποιο ήταν ο επόμενο, μπορεί και ο ίδιο. Το επανέλαβε για να γίνει κατανοητό πλήρω. Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω στο δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως λέει και ο Φιντέλ Κάστρο... Χωθέ! Ε, α, Χωθέ, δεν σου είπε! να κρατηθήσουμε μακριά παρά Ελενάλδα. Ωραία! κόντος έκομαι εκεί. Τώρα θα σε καμφυκώθω. Να και τούτη, να και χείρι! Ο, ο συνολικός κοινωνικός μετασχηματισμός, ο σοσιαλισμός του 21ου αιώνα που είναι το όραμα και ο στρατηγικός μας ορίζοντας. Σε αυτή την ατάκα έπεσαν και περισσότερη περισσότεροι φούρνοι. Να ακούσουν τον Αλέξη Τσίπρα έτσι όπως γνωρίζουμε τα πράγματα σε αυτό τον τόπο στην ευρωπαϊκή χώρα την Ελλάδα, μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ευρώ στα χέρια όλοι οι Έλληνες ή κάποιοι από αυτού εν περιπτώσει να μιλάει για τον σοσιαλισμό τον σοσιαλισμό που είναι και όραμα αλλά και στρατηγικός στόχος του 21ου αιώνα εκεί έφυγαν όλοι φούρνοι, γι' αυτό λέμε δεν υπάρχει ψωμί κάτω εκεί στο παλαιό και στο νεοφάλιρο να ακούσουμε το πλήρες κείμενο για να ξέρουμε ποιο ακριβώς είναι το όραμα Ο συνολικός κοινωνικός Ο σοσιαλισμός του 21ου αιώνα που είναι το όραμα και ο στρατηγικός μας ορίζοντας δεν μπορεί να είναι πια υπόθεση διαργασιών σε μία και μόνο χώρα. Αντιθέτως σε συνθήκες παγκοσμιοποιημένη οικονομίας οφείλουμε να παλέψουμε βήμα-βήμα για την αλλαγή των συσχετισμών και να προχωρήσουμε ταυτόχρονα σε μεταρρυθμιστικές τομές που θα οικοδομούν σε ορίζοντα τουλάχιστον πενταετίας μια χώρα ισότητα, ελευθερίας και κοινωνικής δικαιοσύνη. Ο σοσιαλισμός του 21ου αιώνα που είναι το όραμα και ο στρατηγικός μας ορίζοντας... Από τέτοιου είδους σοσιαλιστές διόμισε ο τόπος. καλό δεν βλέπουμε. Ο σοσιαλισμός του 21ου αιώνα που είναι το όραμα και ο στρατηγικός μας ορίζοντας το 2021, σε πέντε χρόνια από σήμερα. Ωραία, μόνο πέντε χρόνια θα έχουμε σοσιαλισμό και το όραμα θα υλοποιηθεί και ο ορίζοντα θα πιαστεί επιτέλου. Άρα, κάντε πέντε χρόνια σοσιαλισμό. Προφανώ από κάτω που ήταν ο Τζουμάκα, ο Στέφανο Τζουμάκα, η Μαριλίζα Ξένο Γιανακοπούλου, την Τζάκρη δεν την αναφέρω, πάντα είναι. Το Μάρδα δεν τον αναφέρουμε, πάντα είναι. Το Σπίρτζι δεν τον αναφέρουμε, πάντα είναι. Και ένα σωρό άλλοι πασόκοι που υπάρχουν εκεί γύρω-τριγύρω, ό,τι καλύτερο υπήρχε από πριν έχει έρθει στο σήμερα και γίνεται ένα ωραίο πάντρεμα. Όλα αυτά για το σοσιαλισμό του 21ου. Είναι και υπεύθυνοι για το σοσιαλισμό του 20ου αιώνα. Αυτή η πασοκογέννηση που αναφέραμε. Οπότε λογικό είναι να δώσουν τα φώτα του για να πάμε και στο σοσιαλισμό του 21ου που έρχεται σε πέντε μόλι χρόνια. Το ερώτημα όμω είναι, θα τα καταφέρουμε. Νομίζω, Σίδρυο, ότι μόνο αν επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στο συνέδριό μα με τρόπο πιστικό στο εν τέλει κρισιμότερο όλων των ερωτημάτων ερώτημα: Θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε. Όχι, όχι. Να και η απάντηση. Από έναν σύνεδρο εκεί που φώναζε, με τον, τον Αλέξη Τσίπρα, να λέει τα δικά του. Γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση, εκτός από το συνέδριο, όλες αυτές τις μέρες, για τις τράπεζες, μετά την κατάθεση του στουρνάρα στη σχετική επιτροπή της Βουλής, με το εξαμήνο, για το εξάμεινο Βαρουφάκη, Ε, τα χρήματα, τα δραχμέ που θα τυπώναμε στη Ρωσία, όπω είπε ο Λάντ με το βιβλίο του, όλα μαζί έρχονται πάλι αναμόχλευση του προηγούμενου, του περσινού εξάμεινου. Ένα πολύ ωραίο εξάμινε, το θυμόμαστε όλοι. Ελπιδοφόρο πάρα πολύ. Ε, το τι ακριβώ συνέβη με τα Capital Control και ποιο φταίει που κλείσαν οι τράπεζε, το αποκαλύπτουμε τώρα. Και μετά αναρωτιόντουσαν οι Σιριζέοι γιατί έκλεισαν οι τράπεζε. Γιατί σταμάτησε δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μα δίνει λεφτά μα σου το πω πλάγω το καταλάβετε. Εγώ, ο Άδων Γεωργιάδης, πήρα τη Μέρκελ και της είπα κλείσα τις τράπεζες. Και η Μέρκελ είπε, Ά, αφού μου το λέει εσύ, Άδων θα τις κλείσω. Εγώ, ο Άδων Γεωργιάδης, πήρα τη Μέρκελ Και τι είπα, τις τράπεζες. Και η Μέρκελ είπε, α, αφού μου το λέει εσύ, να τις κλείσω. Επιτέλους, δεν έπρεπε να αποκαλυφθεί ποιο φταίει ή έφταγε για τι τράπεζες. Να ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη, τη διημή φθην και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ανέλαβε την ευθύνη, απομένει τώρα και η Μέρκελ να απαντήσει με ένα βιβλίο, είναι πολιτισμό έτσι κι άλλως, να πει και αυτή τη δική της εκδοχή, αν ισχύει αυτό που λέει. Ο Άδωνης Γεωργίου Άδης εδώ είναι ελληνοφρένεια. Το θέμα είναι όμως ότι δεν είναι μόνο εδώ. Είναι και εκεί και παντού ελληνοφρένεια. 2-11-200 μας παίρνουν το αποκλειστικό προνόμιο. Κάποτε ήμασταν μόνο εδώ ελληνοφρένεια. Τελικά είναι παντού στο τάκβοντο αυτέ τι μέρε. Για παράδειγμα, SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no το μήνυμά σα και όλο αυτό στο 1650. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση επίσης, η οποία είναι στούντιο παπάκι Το τηλέφωνο το είπαμε, η Κατέρνα Βούτσα τον ήχο, στο τηλεφωνικό αριθμό σας περιμένει ο Αποστόλης να πείτε τις παραγγελίε σας για την άλλη Παρασκευή ή οτιδήποτε θέλετε για όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που συμβαίνουν και κυρίω απόψει προτάσεις για το σοσιαλισμό του 21ου αιώνα να κόψουμε δρόμο γιατί επειδή το αργούνται πολλοί αυτοί αν έχετε έναν πιο σύντομο δρόμο, μια οδό κάτι για να φτάσουμε πιο γρήγορα σε αυτόν τον Σοσιαλισμό. Ε, και κυρίως να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο που δεν θα έχει συντρίμμια. Και το Σεπτέμβριο στι εκλογές υποσχεθήκαμε ένα πράγμα. Να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα, κάθε περιθώριο, κάθε χαραμάδα για να οικοδομήσουμε παράλληλα με το πρόγραμμα. Ένα σχέδιο που θέλει την ανάπτυξη πάνω στα συντρίμια τη κοινωνία και τη εργασία. Αποδείξαμε ότι εκτός από την αριστερά του διαρκούς απολογισμού των αιτιών της ΉΤΑΣ υπάρχει και η αριστερά που δεν φοβάται να μπει μπροστά στον αγώνα για την προάσπιση πολιετών προγραμμάτων νεοφιλελεύθερου ΣΟΚ. Θα τα καταφέρουμε. Αποδείξαμε ότι εκτό από την αριστερά του διαρκούς απολογισμού των αιτιών τη υπάρχει και η αριστερά που δεν διστάζει να σηκώσει στου ώμου τη τι απειταγέ τη πιο σκληρή και ανελαίτη λιτότητα. Μπράβο! Ένα μπράβο σε αυτή την αριστερά, δεν αξίζει. Και όλοι εσεί που τη βρίζετε, είστε πάρα πολλοί, η πλειοψηφία των Ελλήνων. Θα πρέπει κάποια στιγμή να κατανοήσετε ότι υπάρχει και αυτή η αριστερά. Υπάρχει άλλη, ναι, αλλά υπάρχει αυτή η αριστερά που σηκώνει. Στι πλάτε τη όλο αυτό το πολύ μεγάλο βάρο. Η Σιάννα Γνωστοπούλου είναι υπουργό τη κυβερνήσεω, εκεί στην Παιδεία, μεγαλουργή όπω σε όλου του τομεί. Έδωσε μια συνέντευξη και σα καλούμε τώρα πέρα από το βάρο που λέει ο Αλέξη Τσίπρα ότι η αριστερά έχει στου ώμου τη να εφαρμόσει αντιλαϊκέ πολιτικέ. Ναι, λογικό. Ε, να συμμεριστούμε τον πόνο τη Ιδία και φαντάζομαι και των υπολείπων υπουργών για την πολύ δύσκολη δουλειά που κάνει. Θέλω όμως να πω για να το ακούσει όλος ο κόσμος Το να είναι υπουργό σήμερα κάποιος Είναι μια ευθύνη τεράστια Με. Δεν είναι οι ευκολίε παλιών χρόνων Όπου υπήρχαν λεφτά και αυτά Επομίζεται ένα βάρος τεράστιο Με. Άρα δεν γίνεται κανένας σκοτωμό Για τις καρέκλες ή για τις θέσεις όπως ακούγεται Με. Είναι ποιο αναλαμβάνει το φορτίο Με. Και ποιος δεν το αναλαμβάνει το φορτίο για να είμαστε ξεκάθαροι με είναι το φορτίο πόλμα. τώρα η υπουργική θέση. Η υπουργική θέση δεν είναι φορτίο, έχει άπειρη δουλειά. Έχει άπειρη δουλειά. Για διαμαρτύρεστε όλοι εσείς για τις δουλειές σας, πόσο δύσκολη είναι η ζωή. Ίδια η δουλειά αν έχετε, αν δεν έχετε το καταλαβαίνουμε και γενικότερα η κατάσταση Που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Μόλι ακούσαμε ένα δράμα ενό ανθρώπου που πραγματικά αλλιώ τα περίμενα, έβλεπε παλιά του υπουργού, τα φανταζόταν αλλιώ, αλλά τώρα λόγω κρίση και δεν, επειδή δεν υπάρχουν λεφτά, η ίδια το βιώνει πάρα, πάρα πολύ βαριά και αισθάνθηκε την ανάγκη να μα μεταδώσει αυτό τη τον καημό. Τον οποίο τον ακούμε με πολύ μεγάλη αγωνία και σπαραγμό, είναι η αλήθεια, και ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Είπε κι άλλα η κυρία Αναγνωστοπούλου πριν κλάψει για την πολύ δύσκολη θέση που βρίσκεται, μίλησε για τους πασοκογενείς, υπάρχουν πάρα πολύ μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν το σύνολο, αλλά εννοεί αυτούς που ήρθαν από το ΠΑΣΟΚ και έρχονται από το ΠΑΣΟΚ και έκανε μια πάρα πάρα πολύ καλή παρομοίωση. Όταν έγινε η Ελληνική Επανάσταση, μέσα στην Επανάσταση μπήκανε άνθρωποι οι οποίοι είχαν συνεργαστεί με του Οθωμανού. Η Επανάσταση όμω έφτιαξε μια άλλη πραγματικότητα. Αν αυτοί που έρχονται στο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχονται αυτή την πραγματικότητα ενό αριστερού κόμματο, αυτό δεν σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στρίβει, αλλά οι άνθρωποι που έρχονται αποδέχονται αυτό που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα τη αριστερά. Γνωστό φούρνο που γκρεμίζεται κάθε τόσο. Έτσι λοιπόν, πολύ εφιό παρομοίωσε όλου αυτού του παγωσοκογενεί ω προδότε, ω συνεργάτε με έναν κατακτητή. Του Οθωμανού ήταν μια τέλεια παρομοίωση. παρόλα αυτά, και ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ δεν στρίβει, δεν έχει καμία αντίρρηση να συνεργαστεί με όλου αυτού του προδότες σύμφωνα πάντα με την κυρία Αναγνωστοπούλου Ναι. Η Ελένη Λουκά είναι Συγχαρητήρια, Ελένη μου. Χαίρομαι πολύ που σ' να παίρνει. Ο ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, Και ο Θεό θέλει να ζωθούμε μόνοι μα. Oh. Ο Επίτημο θα φύγει όταν θα γίνει άνθρωπο. Έχει καιρό ακόμα. Σαγμένα τα έχει βλέπα, Ε. Φρονώ, και ψαγμένα και 400. Και για να μην αφήσει και ορφανό τον Κυριάκου. Πού θα πάει ο Κυριάκου, Αν με αφήσει ορφανό. Πρέπει να μπει στο φανατοροφείο. Καλά, και ο Ντέρι το Χρυσό. Έχει και την τώρα. Ε, δεν είναι, είναι πατέρα συντένα. Αυτό λέω κι εγώ. Τα λόγια μου έρχεσαι. Δεν πάει ο Κουμούνια, Για να μα δίνετε να μιλήσω, Βρέδεντ. Ωρίστε, μίλα, παιδί μου, μίλα. Ρε, μίλα, σε παρακαλώ, σου δίνω το λόγο. Μίλα. Δεν μου λε, βρε, τον Τζαουσόπουλο, τον Μιχάλη, τον ξέρει, έτσι. Ναι, ναι. Αυτό με το μαλλί, το μαύρο. Αυτό θα μείνει. Το και μαύρο θα... τώρα είναι, ελαφρώ βέγκε. Ταιριάζει με βέγκε. τα του κουτιού, μπορεί να το πει. Δέκα πα, δέκα Ναι, πώ το λένε, βελατούρα. Βέγκε, βέγκε. Ο Καλαμούκης που ξέρει πώ θα μείνει σε ραδιοφωνική ιστορία, έτσι. Πώ θα μείνει. Ο για κάτι Λέγκε Λέγκε. Ή λόγω Καθώ είναι και <Κιναιόντου> μαλλίγια να θυμάσαι την ιστορία, θυμάσαι έντονε ημέρε και λε τι κάνω εγώ σήμερα, είναι μαλλίγια του καλαμού και αυτό. Θυμίζει τώρα τα καλά τα παλιά. Θέλω να καλά, κάνει αλλά πάντα δεν είναι. τώρα <Κιναιόντου> απ απελευθέρωση, <Κιναιόντου> είμαστε για τέτοια τέτοιε εποχέ να ακούμε απελευθέρωση. Το καλύτερο ξύπνημα ποιο είναι, δε φιλαράκο, εδώ σε θέλω. Το καλύτερο ξύπνημα? Ναι, το καλύτερο ξύπνημα από τη γειτονιά να σε ξυπνήσει. Να έρχεται σε οργασμό η γειτόνισσα. Που τα ξυπνήματα. Δεν θέλω να σε ταράξω, δεν θέλω να σε ταράξω. Υπάρχει <ογεί> καλύτερο μες στο δικό σου το σπίτι να γίνεται αυτό <ογί> Ναι <ογί> Ωραία. Αρκεί να το προκαλεί εσύ να σου προκαλείτε Μην Βέρω μες στο δικό σου το σπίτι και είναι σε άλλο δωμάτιο με άλλον Εγώ που θυμάμαι την πείνα στην Αθήνα Όταν το βράδυ που κοιμόμουνα Το βράδυ δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε Από τις φωνές των ανθρώπων πεινάω γύρω μου Ο Μητσοτάκης βρε μα***α μίλησε για έξω από το σπίτι του Πως τον ξυπνήσανε Αλλά είσαι τόσο μα***α που δεν καταλαβαίνει. Ε, έχω μια απορία σε αποστολή. Γιατί όλοι αυτοί το παίζουν και θέλουν να το παίξουν όταν λένε ότι είναι κομμουνιστέ. Αριστεροί, κομμουνιστέ, ψαμαρά, καραμαλή. Μπορεί να μου λύσει αυτή την απορία. Είπε και ο Σαμαρά ότι είναι κομμουνιστή. Δεν ήταν παλιά, αριστερό είπε. Ο Σαμαρά, είσαι σίγουρο. Ναι, ναι, ναι. Οπότε ο Καραμαλή μπορεί να το πει. Ο Σαμαρά ούτε για πλάκα. Δεν τη βάζει ναι, τη λέξη ναι, στο στόμα του. Τον ξεπλένουν τα μουρτοειδή με ακουαφόρτε μετά. Θα πάρει θα πάρει και τίποτα ο Καλαμούκη πρώτα. Καλαμούκη δεν παθαίνει. Τη ράτσα των κομμουνιστών δεν ξέρουμε καλά, άστο. Και εσύ το ίδιο και εσύ Δεν την ξέρουμε, Δεν ταραζόμαστε, δεν ταραζόμαστε. Ο Γιώργο είναι αριστερό. Καλά, τώρα μην τα ξεφύγουμε όλο. Ο Γιώργο Ο Γιώργος είναι αριστερό. Δεν, δεν μπορεί να μου Γιατί το παίζουν όλοι Γιατί. Τι, γιατί, γιατί μάλλον πουλάει, φαίνεται. Πουλάει. Ναι, να και με κάτι ηθικό. Δηλαδή θα μπορούσε ο Τσίπρας να πει το ηθικό πλεονέκτημα του Όχι, ενώ αριστερά το Ναι. μου, τι καλά, έτσι είπαμε. Το ότι μόνο αν επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στο συνέδριό μας με τρόπο πιστικό στο εν τέλει κρισιμότερο όλων των ερωτημάτων ερώτημα θα τα καταφέρουμε Όχι! Όχι! Απεσιόδοξος ο κύριος όχι ο πρώτος, ο δεύτερος ο πρώτος είναι επαγγελματίας αισιόδοξος με πολύ μεγάλη επιτυχία, καλός επαγγελματίας, αυτό ακριβώς τον βλέπεις, τον ακούς και λες είναι ένας πολύ καλός επαγγελματίας, όπως και οι βουλευτ Ε, όποιον ακούσει, κατά καιρού, μια φορά τη βδομάδα βγαίνουν κανένα δυο και λένε κάτι ωραία. Ξέρουμε όλη τη συζήτηση. Επανήλθε με το βιβλίο του Ολάντ, με την κατάθεση τουρνάρα για τα περσινά, τον Ιούλιο. Τι έγινε, θα βγαίναμε, θα τυπώναμε δραχμέ, θα πεινούσαμε, μείναμε στο ευρώ, φέραμε μνημόνιο. Δεν πεινάμε όπω ξέρουμε όλοι και όπω παρακολουθούμε. Ε, σε αυτόν λοιπόν, τον διάλογο βγαίνει πριν λίγη ώρα στην Άννα βουλευτή Τρικάλο, αν δεν λάθο του ΣΥΡΙΖΑ, Σάκη Παπαδόπουλο και λέει. Και βέβαια το ζήτημα ήταν ότι από πολλές πλευρές όταν μας πίεζαν πολύ σκληρά είχε αναπτυχθεί και μια φιλολογία ότι στο έσχατο της σύγκρουση θα έπρεπε να αναζητήσουμε και άλλες λύσεις. Τι άλλε okay. λύσει τις αναζητήσαμε. Πώ είχε αναπτυχθεί αυτό το οποίο μα λέτε. Δεν θέλω πάλι να κρύβομαι. Νομίζω ότι ο υπουργό οικονομικών εκείνη τη περίοδο, Γιάννη Σουβαρουφάκη, έβαζε πάνω στο τραπέζι και το ενδεχόμενο το να οδηγούμε και σε έξοδο από την ΕΕ. Επιτρέψτε μου, ο δικό σα υπουργό κυβέρνηση. Βεβαίω. Δεν ήταν Βεβαίως. κάποια άλλη κυβέρνηση. Άλλωστε, το συνέδριο μα. Λειτουργούσε αυτόνομα όμω. Ωραία. Τα υποβουλευτή, τα έχει πιάσει η Νέα Δημοκρατία, τα κάνει σημαία. Λογικό για άλλη μια φορά ένα βουλευτή στην προσπάθειά του να ξεχωρίσει. Δεν ξέρω για ποιον άλλο λόγο. Λέει κάποια πράγματα και εκεί που πάει να σβήσει μια φωτιά, Ξανανάβει Το γνωστό έργο που παρακολουθούμε συνεχώ και αφήνει άναυδου όσου διαθέτουν την στοιχειώδη λογική. Ο Αλέξη Τσίπρας τώρα, γιατί αυτά τα είπε τώρα ο ο Αλέξη Τσίπρα στην ομιλία του στο συνέδριο. Μίλησε και για το δημοψήφισμα, ναι, για άλλη μια φορά, καμάρωσε, καμάρωσε για το δημοψήφισμα που έγινε τότε, χωρίς να πει τι έγινε μια εβδομάδα μετά. Είχαμε όμως κάτι μαζί μας ανεκτήμητο. Είχαμε μαζί μας την βαθιά πίστη και την εμπιστοσύνη της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, που ακόμα και στις πιο δύσκολε στιγμές, ακόμα και όταν εκβιασμός, Έφτασε στο απόγειό του με το κλείσιμο των τραπεζών και τους ελέγχους κεφαλαίων που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στάθηκε στο ύψος του και έδωσε μια ποστομοντική απάντηση στο δημοψήφισμα του Ιουλίου. Το δημοψήφισμα αυτό που θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη μας σαν μία από τις μεγαλύτερες στιγμές τη σύγχρονης ιστορίας των αγώνων του λαού μα. Δεν μένει μόνο του το δημοψήφισμα χαραγμένο μία από τι μεγαλύτερε στιγμέ. Μένει πακέτο με μια άλλη πράξη ότι μια εβδομάδα μετά κάποιο άλλαξε το δημοψήφισμα. άλλαξε το αποτέλεσμα και αυτή την πολύ μεγάλη όντο στιγμή του ελληνικού λαού. Έτσι μένει στο μυαλό μα. Επιμένει όποτε αναφέρεται στο δημοψήφισμα να βάζει την τελεία το βράδυ που βγήκαν τα αποτελέσματα του δημοψήφισματο. Ξέρουμε όλοι το δημοψήφισμα και έτσι θα μείνει στην ιστορία, έτσι έχει μείνει. Πάει πακέτο με μια βδομάδα μετά Δευτέρα πρωί 13 Ιουλίου αν δεν κάνω λάθος η δήλωσή του μετά τις 17 ώρες στις Βρυξέλλες. Μια βδομάδα ολόκληρη. Πάει πακέτο δεν μπορεί κανείς να το διαχωρίσει. Αυτή είναι μια μεγάλη στιγμή της ελληνικής ιστορίας. Ένα πολύ καλό παράδειγμα για τους λαούς όλου του κόσμου αλλά και καλό παράδειγμα για τον ελληνικό λαό. Σήμερα Αποστόλη που είναι η μέρα της απελευθέρωσης των Αθηνών από τους Ναζ Αφοπλίζεται εκείνο το κίνημα του ελληνικού λαού. Όλα είναι τα ίδια, όλοι δεν γίνονται τίποτα. Δέκα παλικάρια στη Θεσσαλονίκη, άλλοι δέκα εδώ, άλλοι δέκα εκεί, στον Πειραιά, στο Ηράκλειο, βγάλανε λαγό και μπόρεσαν να σταματήσουν πληστηριασμού. Ο λαό όταν είναι ενωμένο αφοπλίζει αυτό το ραγιάδικο κίνημα του Δεν μπορώ, δεν θέλω, όλα τα ίδια είναι, δεν περνάει τίποτα από το χέρι μου. Ο λαό του έπέταξε τα μάτια. Να σου πω, στο κέντρο εδώ στο σω... βότο κατεβαίνει κάτι, συντριβώ, να έρθει ο πόνο εδώ. Δεν είναι στάταρη ημέρα, δεν μπορώ να σου πω. Ναι, αλλά όταν σου μιλάω, όμω δεν στρίβει το κεφάλι σου. Πα μπροστά του γκρου. Όταν βλέπει κανεί ακόμα, δεν στρίβει το κεφάλι σου με τίποτα. Και τώρα το ίδιο είστε. Βάλε τίτια, να σε δω. Η Γρυά προχθέ σου έλεγε να με τη φυλήσει και δεν τη φυλάγει η Γρυά. Κάνουν και παράπονα και γρυέ τώρα, κατάλαβε. Έχει δι... μεγαλώσει ναι. και τσολιά. Γίνεται 10 χρονών φέτο. Πριν 10 ναι, χρόνια ναι, μπορεί ναι. να την κοίταγα. Να σου πωρε φίλε, μια η Σιριζέη Σιριζέα, μια οι φασίστε που σ' έχουν γεμίσει εκεί πέρα, του έχω βαρεθεί δεύτερη. Ευτυχώ υπάρχουν ακόμη κάποιοι ανθρώπου που κρατάνε ψηλά τη σημαία, τη Δευτέρα έχουμε πορεία. Μην με ρωτήσει ποιοι είμαστε εμεί, ξέρει ο κόσμο ο Πολίτη σου κρατάει ακόμη ψηλά τη σημαία. Έλα λεβέντι μου, έχω γύρω Έχω πετάξει μαζί σου με αυτό το φίλι σου. Έχω πετάξει i masz i Αγάπη μου, έχω γνώση. Τραγουδό κιόλα. Ο... Πε μου, πε μου. Τι έχει, Σικαλάκια. Στείλω για τη χρυσή αυγή. είναι του κουταλιού. Γλυκά του κουταλιού καλάκι. Τι καλά. Θέλω να τα στείλω στου χρυσαυγεί. να τρώνε. Είναι γλυκό καλάκι μόνο για Έλληνε. Μην είναι τίποτα εισαγωγή. Όχι, όχι. Ελληνικό Σικαλάκη. Παραγωγή μου, έλα. Το δουλεύει το Σικαλάκη. Ναι. Έχω πολύ καιρό να σε πάρω εδώ Γιατί έτσι, λοιπόν. καλά λείπαμε κιόλα. Και να παινες δηλαδή, το έχω κατεβάσει, θα κάνει του τούτ, Με το τούτ ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα <laughs> Το πρόβλημα είναι ότι είναι μικρό Γιατί το τούτ είναι μικρό να στο βάλω στο τούτουτ Και το άλλο μετά Το τούτ είναι μικρό να στο βάλω στο τούτουτ Γι' αυτό έκανες τούτουτ σε ένα μοκόλο Και έρχεσαι σε μένα ναι τώρα στη λούτσα Γιατί είχε μια μπαμιά ο μοκόλος, για... tu ku tego zase tutu Ja ma tenmy tu Mori pani tutu Βλέξαμε ότι εκτός από την αριστερά του διαρκούς απολογισμού τον της ίτας, υπάρχει και η αριστερά που δεν να τους της τις της πιο και Μπράβο. <συσχελίδι> <συσχελίδι> Όπως το είπε, καμαρώνει και γι' αυτό. Λογικό είναι, καμαρώνουμε όλοι μας, γιατί επιτέλους βρέθηκε μια τέτοια αριστερά. Ερχόταν τη βλέπαμε, αλλά δεν περιμέναμε τόσο πολύ ότι τόσο επιτυχημένη. Το συνέδριο γίνεται το δεύτερο για να επισφραγιστεί αυτή η επιτυχία. Επίσης, λογικό είναι να καμαρώνουν και για το ηθικό τους πλεονέκτημα. Φτάσαμε λοιπόν στο τέρμα. Επιχειρήσαμε με ένα παγκόσμιας εμβέλειας γεγονός όπως το δημοψήφισμα να, ρίξ, να ανοίξουμε ρογμές στη συντηρητική Ευρώπη. Κερδίσαμε τους αντιπάλους μας στο πεδίο της ηθικής. Άτηκα. Μαζί πιο ισχυρή κερδίσαμε τους αντιπάλους μας το πεδίο της ηθικής. Καταφέραμε ακόμη και μια πολύ καλύτερη συμφωνία από αυτή στην οποία ήταν δεσμευμένος ο κύριο Σαμαράς κατά τουλάχιστον 22 δισεκατομμύρια στην τριετία φέρνοντας πολύ μικρότερα πλεονάσματα. Δεν είναι μόνο ότι είναι καλύτερη στον τομέα της ηθικής, είναι και αποτελεσματική. Το ακούσατε μόλις συγκρινόμενοι πάντα με το Σαμαρά. Οι ίδιοι συγκρίνουν τον εαυτό του με τον Σαμαρά και βγάζουν οι ίδιοι το συμπέρασμα ότι είναι πιο αποτελεσματικοί και χειροκροτούν οι ίδιοι. Από εκεί και πέρα μπορούμε να πάμε να κάνουμε μια κυπουρική δουλειά. Ε, δεν θα την κάνουμε εμεί δηλαδή, θα την κάνει ο ίδιο ο Αλέξη Τσίπρα. Βρέθηκε στην ε, Αίγυπτο προχτέ, συναντήθηκε με τον πρόεδρο τη Κύπρου και με τον πρόεδρο τη Αιγύπτου. Και εκεί θα μάθουμε τώρα τι ακριβώ έκαναν οι τρει. Πριν ξεκινήσουμε τις, το, τις, τις, την τριμερή αυτή συνάντηση Σήμερα κάναμε μια συμβολική ενέργεια Φυτέψαμε τρεις ελιές Μα να φυτέψαμε. φυτέψαμε τρεις ελιές Ούτε Του νέου αυτού φόρου εκτρώματο του έμφυα. Φυτέψαμε τρεις ελιές. Φυτέψαμε τρεις ελιές. Τρίτο μνημόνιο oh, oh, oh, oh. Τρίτο μνημόνιο Και έχουμε Πάλι Κι οι ελιές που φυτέψαμε Θα καρποφορήσουν στην περιοχή μας Στην περιοχή της Ανατολική Μεσογείου Σας ευχαριστώ Πολύ ωραία. Φυτέψαμε κιόλας το τραγούδι στήχη κολλάν απόλυτα με όλα αυτά που σημαίνονται τα τελευταία χρόνια. Κάποτε εδώ φτάνουμε στο τέλος γιατί έχουμε τις παραγγελιές όπως κάθε Παρασκευή μας πάνω στο μαγκαζίνο ο Νίκος Τραβελάκης στις 3.30 για να κάνε λυγιά σας. Για να αποδειχθεί ότι αυτό που λέω είναι αλήθεια, θέλω να βρει το κομμάτι που αναφέρεται στο δώρο Χριστουγέννων, σου ξαναλέω. Οι συνταξιούχοι το δώρο Χριστουγέννων το παίρνουν κανονικά. Το δώρο Χριστουγέννων δεν παίρνουν. Και οι υπόλοιποι όλοι πληρώνουν με τον ένφια αλλά αυτοί που έχουν ένφυα δεν τον πληρώνουν. Κατάλαβε, αυτή είναι η διαφορά, δε φίλο. Και για αυτά κολομέρια, γεια. Στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων. <συνταξιούν> Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου χριστογένων του δώρου Χριστογέννων Χριστογέννων Χριστογέννων σε ένα εκατομμύριο 262.920 συνταξιούχους δηλαδή με χωρίς τα πατεώνες είμαστε από ποιάς στα μέρη Βρέθηκε εδώ μικρό με τα μετανάστη w piaszczyste na rynku i Έλα ρε Αποστόλη, μνημόνια για πάντα. Λοιπόν, άκου τώρα τι σκέφτεσαι για την Παρασκευή, Παραγγελιά. Αυτό τη στιγμή το θυμάστε το τραγούδι, το μπήκε μόνο σου στη μαύρη λίστα. Ε, για το μαύρο λοιπόν τα κανάλια βάλε τον παπά να λέει, και βάλει και τον τζίπρα να λέει για την αιρα τότε που είχε βγει στα κάκελα, και να λέει άντε για ο τσουκαλά από τη μία, και την άλλη λουκά και βάλει και τη σουλτάν αυτή τη νέα. Δηλαδή κάτω λίγο κολλού βάχα τα ολέ. Είτε, Να βάλει το μαύρο στι οθόνε μα. Μηκέφτεσαι μόνο στη μαφίστρα. Έχουν άδεια, σα ρωτάω. Είχαν προσωρινή άδεια. Είναι μια περίπτωση σαν την ΕΡΤ. Α πούμε, θα πέσει ένα αντίστοιχο μαύρο όπω λέτε σε αυτό που έπεσε εδώ. Σε έκυφα η μαλακία. Άρα τι θα συμβεί με Εδώ στο χώρο που είμαστε δηλαδή. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Το ξέρουμε πολύ καλά. Καλή σα νύχτα Δεν θα βρεις ξανά τίποτα Διαγωνισμός με τέτοιο έλεγχο δεν έχει ξαναγίνει στο ελληνικό δημόσιο Μετανιώστε, μετανιώστε ήρθες, είστε ζωντανοί νεκροί Να ταξιδεύεις με κορμή που χουρελιάσαν οι ανέμοι mm -hmm. Να μαστιγώνουν την ψυχή σου, κακή και άδικη κερί Μέσα σε τρίπε σε λαγούμια mm -hmm. μέσα στο χώμα του mm -hmm. Να χωρέσεις τη ζωή σου Και να θυμάσαι μια πατρίδα να θυμάσαι... Που ίσως ποτέ, ίσως ποτέ Δεν ξαναβείς Είμαι 21V Ωραία, Περ... ταξιτζής τι Περ... είναι αυτό Περ... Έτερος για Γάλλιο Όχι, δερμή παράκληση στον 21A Να μην επικοινωνεί με το κέντρο Και να τον βγάλω 10 ώρες Μη μαλώνετε κορίτσια Όχι, όχι, να μου βάλεις την παρασκευή για τον Κύπριο Για το Μαραθώνιο Ταο, μπέμπι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 Στι δράσει. Σόπαν. συμμετέχου. πάρα πολύ που μα στηρίζετε και μα κρατάτε πρώτο στην προτίμησήσα. Ευχαριστούμε εμεί να κάνω μια ερώτηση. Αντιλαμβάνομαι έναξάν ένα, ξαν, ένα ξαν, μια προφορά. Είστε από την Κύπρον. Ε, εμείς είμαστε από την Κύπρο. Α την Κύπρον. Όλα καλά με το Χριστόφιαν εκείν που έχετε κομμουνισμόν. Βεβαίω ο κύριο Χριστόφια είναι από του καλύτερου πατριώτε. Ναι, αλλά είναι κομιστή δεν πειράζει. Δεν πειράζει κόκκινο σκόκινο. <Σινωνσ> Φανταστείτε εδώ να είχαμε την αλέκαν. Στα πράγματα. <σας> Οπαναγία μου βοήθαν. Ο κομισμό δεν είναι αρρώστια Ο κομμισμό είναι λέλα Είναι Όχι κύριε. Πώ δεν είναι ο κομισμό. Ο κομμουνισμός από μα. <Σινωνσ> δεν κάνω κανένα λάθο φαντάσουν να έρθουν στα πράγματα οι Sevod mikropolin in beno bella ma sta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 Ναι, ναι, τι θέλετε, Πατριώτη, ο δική μα τη Βύση. Είδα ότι βάλατε έναν διαγωνισμό περιβάλλον. Ναι, ναι, έλαβε τέλο όμω. Έλαβε τέλο. Ναι, ναι, ανακοινώνουμε τα ονόματα. Α... Ναι, ναι, τα 500. Ναι. 500. 500 νούμερα. 500 ονόματα. Εσεί είσαι αδελφό πατριώτη. Εγώ είμαι αδελφή πατριώτη. Από τα φανάρια τη ζωή του υπονόμουν. Στασακιρα του πόνου, θέλει πολλού. Τα ναρωτιώ, σαν περνά μισά του αστηνου. Αν θα γυρίσει την πατρίδα, αν θα γυρίσει την πατρίδα σοτανό Καπου πιάσει τα μέρη. Βρεθεί και εγώ μήπω, δυχμένο με τα στείλια. Παρασκευή θέλω παραγγερά. Θα βάλει την ώρα που λέει ένα σωρό για τον Κυριακούλη, τον Ελέη Μάλε. Κάτουν ένα σωρό ότι είναι βλάκα, και συνεχεία να τη βάλει και ένα θυμιατό. Την ώρα που θα λέει από τη στεραχώρια τη έκλανε, και θα τη βάλει και το θυμιατό από πάνω. Γεια σου, Κυριάκο Μητσοτάκη. Αϊκού, ρε δικιού. Α σου πω, με ξέρει εμένα και μου κάνει πλάκα. Σε αυτό το μήνυμα θα σου μιλήσω άμεσα και ξεκάθαρα. Θέλω να δει το περιεχόμενο και όχι το περιτύλιγμα. Στούκα είναι το παιδί, κόπανος είναι. Εμεί απάνω σε θυμιατό πέσαμε. Δεν υπάρχει λόγο να ζούμε. Τα κόκαλα θα σπάσουν και ο μαγνήτη θα γίνει πίσα. Έκλασα, από τον πολύ πόνο Ρε Μίτσο, ε, το πέσαμε ρε π... Έκλασα, από τον πολύ πόνο να δεν μπορούμε να Θέλω για Παρασκευή να βάλεις όλους αυτούς που έχουν δηλώσει κομμουνιστές αριστεροί τελος πάντων θα βάλεις τον Κυριάκο που λέει ότι ήμουν πολιτικός εξώριος στον πατέρα που τον πιάσει με τις πιτζάμες και ό,τι άλλο θες και στο τέλος βάλε και τον παπούλια που είπαν ότι 15 χρονών ήμουν αντάρτης. Δεν πρέπει να ντρέπονται. Να τρέπουν Να ντρέπουνε. Είστε κομμουνιστή. Ναι, είμαι κομμουνιστή από τα 15 μου χρόνια. Εμ... Είμαι κομμουνιστή από τα 15 μου χρόνια. Από τότε που εντάχθηκα στην κομμουνιστική ενέργεια και παραμένω σε αυτό το μήκο κύματο. Εσύ είστε κομμουνιστήρια. Βεβαίω. Συγγνώμη, εσύ δεν είσαι αριστερό. Είμαι πάντα. Ε. Εγώ είμαι αρχαίο Έλληνα κομμουνιστή. Για συγγνώμη, εαμίτη για την ακρίβεια. Κύριε είμαι κομμουνιστής <χι> Εγώ ήμουν κομμουνιστής Θέλω <χι> να ρωτήσω αυθέως τον κύριο Λαφαζάνι Είστε κομμουνιστής κύριε Βεβαίως είμαι Αλήθεια <χιλίκια> <χιλίκια> είστε κομμουνιστής κύριε Πρόεδρε Θα σας μιλήσω πολύ συγκεκριμένα Πολύ συγκεκριμένα Δεν θέλω να γίνω όμως πιο συγκεκριμένος Γιατί είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή Εγώ ήμουν πολιτικό κρατούμενος 6 μηνών από τη Κούτα. Λοιπόν, και εσεί τα πρώτα, γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε? Μήπω έγινε κομμουνιστή. Όχι, πατέρα Λυπάμαι. Λυπάμαι για του υβριστέ, Νέπνε. Εμεί πολεμήσαμε για την Ελλάδα. 15 χρονών ήμουν αντάρτη. Παππούλια προδότη, ποιο είναι ο παππούλια προδότη. Να ντρέπονται. Να ντρέπονται. Ο υβριστέ και ο ασυγητή παρά. Kelly, to jest panaszka na rynku. Kelly, to jest panaszka na rynku. Kelly, to jest panaszka to jest panaszka to jest panaszka to jest panaszka na rynku. na to na to